Was young, felt the need of learning, learning love. I was told kept the wheel on turning. Και φτάνουμε πάντα ότι είμαι νέα δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του ολοκληρώνονι. Το άλογο. Το άλογο είναι καθοριστικό σε όλα αυτά. Το χλειμήτρισμα για την ακρίβεια του αλόγου. Ήταν ο Βίρον πολύδρο, τον ακούσαμε και χθε χωρί να ξέρουμε τι θα πει στο μαγαζή. Έχατο βάλει πάλι την ίδια δήλωση. Δεν θυμάμαι τώρα με ποια αφορμή. Πάντα υπάρχει μια αφορμή να ακούγεται ένα πολύδρο. Τον έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια γιατί δεν πολύ χτυπάει μετά τι πολύ επιτυχημένε εμφανίσει με το στρατηγό. Με τι πυρκαγιέ στην Πάρνηθα, του στρατηγό του Ανέμου, με την Αγκαρία που έκανε, με κάτι ποιητικά χτυπήματα σε διάφορε εκδηλώσει και βεβαίω με το ρόλο του ω αντιπροέδρου πάνω από τη Βουλή που ρύθμιζε τα πράγματα και το χάος εκεί στην αίθουσα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. παιδί του Κολοκοτρώνη, ένα από τα παιδιά του Κολοκοτρώνη, ποιο δεν θυμάται τον Κολοκοτρόνη, ποιο δεν θυμάται τον πολίδρο και ποιο δεν θυμάται και το άλογο και το χλιμίντρισμα. Βήρω πολλή λοιπόν μετά τα όσα είπε για τη συνεργασία που δεν είναι συνεργασία τελικά δεν έχει σημασία έτσι όπως μίλησε είναι χειρότερο από συνεργασία αυτό που πρότεινε και άφησε να εννοηθεί Είμαι πολιτικός με γνώμη και με αισθήματα Αγαπώ την πατρίδα μου, Ραπώ Ραπώ το κόμμα μου, αγαπώ το δίκιο και το σωστό και μάχομαι γι' αυτό Εί Ποιο είμαι Είμαστε των ανοιχτών οριζόντων και ακόμη τις πλατειάς αγκαλιάς θέλουμε να κ**σουμε με σεβασμό θέλουμε να κ**σουμε με σεβασμό και αγάπη όλους τους πολίτες με το επιδιωκόμενο συνεννόηση. Θέλω να στηρίξω και να είμαι δίπλα στον κύκλο, και εγώ ένας, στον κύκλο των χαμένων ποιητών. Αυτό ισχύει. Το τελευταίο είναι δίπλα και στηρίζει απόλυτα τον κύκλο των χαμένων ποιητών, Ποιο είναι ο κύκλο, ποιοι είναι οι χαμένοι, ποιητέ ή μη. Ξέρουμε πολύ καλά, είναι η κυβέρνηση την οποία τη στηρίζει με πάρα πολύ συνέπεια, όπω και η Τρόικα, την οποία τη στηρίζει ο κύριος Πολίδωρο με πάρα πολύ συνέπεια. Γιατί χτε έλεγε, βγήκε και το βράδυ στον Ευαγγελάδο, ότι ο εχθρό είναι η Τρόικα και όχι η Χρυσή Αυγή. Ναι, ο εχθρό είναι η Τρόικα, βεβαίω, αλίμονο. Αλλά την έχει στηρίξει, τον, τον έχει στηρίξει αυτόν τον εχθρό με οποιαδήποτε τρόπο και όποτε χρειάστηκε τα τελευταία χρόνια. Έχει ψηφίσει όλα τη τα μνημόνια. Ψηφίζει όλου του νόμου, δεν πολλοί έρχονται και πολλοί, γιατί κυρίω με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που πηγάζουν από τι εντολές τη Τρόικας 20 στον αριθμό. Τα έχει στηρίξει όλα, τα έχει ψηφίσει. Παρ' όλα αυτά, ζητάει και από όλου εμά να συμπορευτούμε, να συστρατευτούμε κατά του εχθρού που είναι η Τρόικα, την ίδια ώρα που αυτό είναι συνεργάτη του εχθρού και τη Τρόικας Ωραίο ο παραλογισμό, τον ζούμε μια χαρά. Τον αφήνουμε για λίγο, αν και δεν μπορούμε να τον αφήσουμε για πολύ. Θα επανέλθουμε έτσι και αλλιώ, γιατί θα πρέπει να. Πάμε σε κάτι που το βιώνουμε όλοι. Πολλοί από εσά που μα ακούτε, δεν πληρώνετε κάτι που πρέπει να πληρώσετε. Τώρα, το πρέπει μπαίνουν εισαγωγικά. Δεν πληρώνουμε δόσει στην εφορία, δόσεις στην τράπεζα. Δεν πληρώνουμε γενικώ, όχι υπό οκέφη, επειδή δεν υπάρχει αυτό που χρειάζεται για να πληρώσει κανεί. Είναι πολύ συγκεκριμένε συνθήκες. συνθήκε. Πώ λέγεται αυτό, λέγεται ρήξη κουλτούρα πληρωμών. Έτσι το αποκάλεσε χτε βράδυ που ήταν στο παράθυρο του Ευαγγελάτου εκπρόσωπο τη Αλφαμπανκ. Ο κύριος Μασουράκης. Τα προβλήματα της χώρας μας δεν είναι το χρέος. Τα προβλήματα της χώρας μας είναι ότι υπάρχει διαφθορά, ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, ότι έχουμε, έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, ε, νομίζω ότι έχουν ξεφύγει μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας με το να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Είτε αυτές είναι προς την κυβέρνηση, είτε αυτές είναι προς τις τράπεζες. Υπάρχει δηλαδή κάποια ρήξη, αν θέλετε, του συστήματος πληρωμών της χώρας, της κουλτούρας πληρωμών της χώρας <Κι> και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. ποιο είμαι? Υπάρχει δηλαδή κάποια ρήξη, αν θέλετε, του συστήματος πληρωμών της χώρας, της κουλτούρας πληρωμών της χώρας και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι σοβαρό θέμα γιατί έχουμε ρίξει της κουλτούρας πληρωμών. Είχαμε μια κουλτούρα, είχαμε πολλές κουλτούρες σε αυτόν τον τόπο. Μια από αυτές ήταν η κουλτούρα πληρωμών Υπάρχει ρήξη τώρα σε αυτή την κουλτούρα, τι ωραία που διατυπώνει το χάος και την καταστροφή. Βεβαίως και οι τράπεζες είχαν μια κουλτούρα πληρωμών, όχι μεγάλη, μην φανταστείτε, όχι προς τους από κάτω, γενικότερα προς τις υποχρεώσει τους. Όταν όμως δεν τα κατάφεραν, ήρθε ένα τεράστιο δάνειο, ανακεφαλαιοποίηση, το οποίο θα το πληρώσουμε εμείς, γιατί εντάστηκε αυτό στην κουλτούρα πληρωμών, Που έχουμε ω λαό, γιατί δεν είναι μόνο η δόση τη κάρτα η μηνιαία, είναι και κάτι τεράστια ποσά, 50 δισεκατομμύρια, και τα τεράστια δάνεια, τα μεγαλύτερα που έχουμε πάρει ποτέ, που έχει πάρει ποτέ χώρο, όπω πανηγύριζε ο Γιώργο και όλοι οι υπόλοιποι στην πορεία. Είναι και αυτά, εντάσσονται και αυτά στην κουλτούρα πληρωμών του ελληνικού λαού. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Ο αναλυτή Αλφαμπάνκ, έτσι τον έγραφα από κάτω, ο κύριο Μασουράκη. Πάμε τώρα στα ευχάριστα, στα πιο ευχάριστα. Ε, με ένα, από τα, ένα από αυτά είναι ότι η ΕΡΤ. Θα ξανανοίξει, την ετοιμάζουν εκεί στην κυβέρνηση, στο Μέγαρο Μαξίμο παντελή Παντελής καψής, και θα γίνει κάτι σαν το BBC, ίσως και κάτι καλύτερο. Όλα αυτά τα λέει ο κύριος Λαζαρίδης, ο Χρύσανθος, στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμάρα και βεβαίως βουλευτής Επικρατεία. Ο κράτος δεν είναι, δεν μπορεί, το απέδειξε ήδη, ότι δεν μπορεί να είναι ε, όμηρος καρενό. Η κυβέρνηση, η, εκ, η εκλελεγμένη κυβέρνηση ναι. Αυτή που έχει τέλος πάντων και δεν Δεν μπορεί ναι. να είναι όμηρος κανένας. Ναι. Εμείς θα φτιάξουμε μια σύγχρονη τηλεόραση Κατά τα πρότυπα ας του BBC <ΣΣΣ> Κατά τα πρότυπα ας του BBC Πολύ καλό, το άλλο με το τοτό το ξέρετε Αυτή είναι η φιλοδοξία μας κατά τα πρότυπα, ας πούμε, του BBC. Κι όσα δει την κομμένη γράνα, γράνα που σημαίνει υδραγωγός, το νέο BBC. Στο BBC που θα φτιάξουν εδώ ο, ο Λαζάρη Λαζαρίδη, ο Σιμοσχέδικο, ο ίδιο ο Σαμαράς όλο αυτό το πολύ ωραίο επιτελείο εκεί μαζί με τον Παντελή Καψί. Βεβαίω, το ξεχνάμε. σω βοηθήσει και ο Μανώλης, με ό,τι δυνάμεις πάρα πολλέ έχει. Σε αυτό το νέο BBC θα βλέπουμε λοιπόν εμεί όλη την κομμένη γράνα που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει. Ποιο θα δει την κομμένη γράνα, γράνα που σημαίνει υδραγωγό που καταστρέφει το νερό, το έδαφο και ύστερα κόβει γλύφει και κόβει την άσφαλτο και θα έρθουμε εμείς ύστερα οι, οι συμβαρύτες πολιτικοί της μαλθακότητας και της τριφυλότητας και των σχεδιασμάτων έχασαν, έχασαν από τον Κρότονα θα έρθουν οι συμβαρύτες πολιτικοί να πούν εδώ τα δισεκατομμύρια στη Τζακώνα στα όριστα αδύο, στα ξύλα, στα λαγκάδια Σας, απ Στην τζακώνα πρέπει να καταβληθούν τάχιστα. Γιατί ο δρόμος Τρυπόλεο Καλαμάτας κάνει εξαιτία τη διακοπή από το νερό. Αλλά και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Αχ, παιδάκι. <συμπίδι> <συμπίδι> Αυτό, είναι αυτό που έχουμε αγαπήσει όλοι πάρα πολύ είναι το απόσπασμα με τίτλο Η Γράνα. Είναι μια ομιλία, νομίζω, στην Βουλή. Ναι, στη Βουλή είναι. Ε, και δεν έχουμε επέμβει καθόλου, δεν το έχουμε μοντάρει. Είναι έτσι ακριβώ όπω το σκέφτηκε καταρχήν και το είχε πει τότε. Με τη Γράνα, όλα μέσα, η Μαλακάσα, οι σιβαρείτε πολιτικοί, η Τσακώνα. Ε, αν μα είχαν δώσει τις λέξει τέτοια επιτυχία σε μοντάζ, δεν θα είχαμε καταφέρει ούτε εμεί. Είναι το πρωτότυπο, το ακούμε ποτέ δοθεί ευκαιρία. Γιατί λαός χωρίς μνήμη είναι καταδικασμένος λαός. Πρέπει όλα αυτά να τα θυμόμαστε τώρα που έρχονται και οι συνεργασίες των μαύρων με τους πιο μαύρους για το καλό πάντα του τόπου και εναντίον του κοινού εχθρού τον οποίο το στηρίζουμε φανατικά μέχρι στιγμή γιατί κάνουμε ό,τι ακριβώς μας λέει και σκύβουμε όσο ακριβώς μας λέει ο εχθρός Γιατί έπεσε μαύρο, επειδή είμαστε στα μαύρα, γιατί έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ. Μια απάντηση είναι επειδή του αρέσει το μαύρο, έριξαν μαύρο. Όχι, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Τη σωστή απάντηση για το μαύρο στην ΕΡΤ την ακούμε πάλι από τον κύριο Λαζαρίδη. Ε, την απόφαση να κλείσετε την ΕΡΤ με τον τρόπο που την κλείσατε. Και το μαύρο που ρίξατε ε, ε, την εγκρίνατε εσεί, ήταν δική σα, Όχι. Ήταν του Πρωθυπουργού απόφαση. Μπράβο! την οποία τη συζητούσε καιρό να την με τον τρόπο που την κλείσατε δεν υπήρχαν πολλοί τρόποι να κλείσουν το μαύρο καταρχήν δεν ήταν επιλογή της κυβέρνησης στο πάνω το μαύρο προέκυψε γιατί κατελήφθη ο ραδιοσταθμός και έξεπνεπε πειρατικό πρόγραμμα το μαύρο προέκυψε γιατί κατελήφθη ο ραδιοσταθμός μαύρο προέκυψε γιατί κατελήφθη ο ραδιοσταθμός και έξεπνεπε πειρατικό πρόγραμμα. Έτσι λέει λοιπόν ο κύριος Λαζαρίδης να θυμίσουμε ότι όλο αυτό έγινε μια τρίτη απόγευμα. Έξι ώρα το απόγευμα βγάζει το διάγγελμα διάγγελμα. Ο Σήμος και Δίκοκλου ανακοινώνει το κλείσιμο. Θα ακούσουμε τώρα το ακριβές απόσπασμα. Πέντε ώρε μετά, γύρω στι 11, πέφτει το μαύρο. Εδώ ο κύριο Λαζαρίδη είπε ότι το μαύρο προέκυψε επειδή κατελήφθη ο ραδιοσταθμό. Όμω θα ακούσουμε ότι το είχε προαναγγείλει μια χαρά από τι 6 το απόγευμα πριν καταληφθεί ο ραδιοσταθμό. Ο Σίμο και Δικόγλου. Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανεί. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση, σταματούν οι μεταδόσει τη ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματο σήμερα το βράδυ. Σταματούν οι μεταδόσει, το είπε μια χαρά. Είχε προαναγγείλει, είχε προαναγγελθεί, είχε προαποφασιστεί πριν οι εργαζόμενοι κάνουν αυτά που όφυλαν να κάνουν ω κάθε εργαζόμενο που σέβεται τον εαυτό του, τη δουλειά του, την περιουσία την κρατική, τη δημόσια. Παρένθεση, εδώ και πόσε μέρε, 22 μέρε που είναι εκεί εργαζόμενοι, διαχειρίζονται περιουσία δισεκατομμυρίων, πανάκριβα μηχανήματα. Μετά του Ολυμπιακού είναι και όλα πάρα πολύ καλά και δεν έχει συμβεί το παραμικρό, ένα τεράστιο δημόσιο κτίριο στα χέρια μόνο εργαζομένων, χωρί ασφάλεια, με το φιλότιμο που έχουν, την υπευθυνότητα που έχουν. Βλέπει κλειδωμένοι χώροι, προχωράς παραπέρα, βλέπει χώρου που ελέγχονται, δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Να το σημειώσουμε και αυτό επειδή περνάει. Έτσι, παρεπιπτόντω, και επειδή ήταν κυφίνε μέχρι πρώτην ω όλοι αυτοί, και αν ρωτούσαμε τι θα κάνανε οι, ΕΡΤ, οι εργαζόμενοι τη ΕΡΤ πριν δύο-τρει μήνε, μάλλον θα φανταζόμασταν οι περισσότεροι, ίσω αυτό απαντούσαν, ω κυφίνε και με όλη αυτή την προπαγάνδα, ότι θα ταρπάζαν όλο, θα πηγαίναν σπίτι του. Παρ' όλα αυτά τα λειτουργούν μια χαρά, έτσι όπω δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι τώρα άλλοι και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί. Και είναι ένα οργανισμό που έχει μέσα εξοπλισμό εκατομμύριων. Αυτά λοιπόν με τα μαύρα και τα άσπρα και όλα τα άλλα πολύ όμορφα χρώματα. 2-11-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη θέλουμε στη διεύθυνση στοunto:papa.gr. Όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει ρίλα, αφήνει κενό στο κινητό του, το μήνυμα του ή ό,τι θέλει. Αποστολή στο 54 5400. Το τηλέφωνο το είπαμε και απαντάω. Οποστολής. Ο Αποστόλη, ο Νίκο Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και τώρα θα πάμε σε ένα παράδειγμα γιατί το παράδειγμα το θέλουμε όλοι. Η δημοσιογραφία. Είναι η τέταρτη εξουσία όπω τη λέμε, υπάρχει εκεί για να ελέγχει τι άλλε τρει. Κυρίω την πρώτη που είναι η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή την κυβέρνηση, τα νομοθετήματά τη, το πώ λειτουργεί, το πώ δεν λειτουργεί. Έτσι λοιπόν είναι πολύ χαρούμενο και ευχάριστο όταν ο δημοσιογράφο ελέγχει ακριβώ την εξουσία για αυτά που δεν κάνει. Θα ακούσουμε τώρα ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι από το Γιάννη Περτεντέρη που ελέγχει την κυβέρνηση, γιατί δεν προχώρησε και δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε απολύσει σε δημοσίων υπαλλήλων. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και καθυστερήσει, υπάρχουν και αντικειμενικά καθυστερήσει. Και καθυστερεί πάρα πολύ το θέμα του δημοσίου. Είναι απαράδεκτο, είναι νομίζω το μεγάλο μείον τη κυβέρνηση, γιατί όταν του λέει η κυβέρνηση, η Τρόικα, ωραία ρε παιδιά, δεν μπορείτε να πάρετε δημοσιονομικά μέτρα. Γιατί ακόμα δεν έχετε βρει εκείνου που θα φύγουν από το δημόσιο. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανεί λογικό άνθρωπο που να έχει την απάντηση να δώσει σε αυτό. Κανένα. Ε, δεν έχει προχωρήσει καθόλου η αναδιάρθρωση του δημοσίου και νομίζω ότι εκεί είμαστε εκτεθειμένοι και δεν ξέρω τι θα κάνουν στην για να την πείσουν, να δώσουμε ακόμα λίγη παράταση. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, Δεν έχουμε καιρό για χέσιμο. Θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη γράνα. Είμαστε των ανοιχτών οριζόντων και ακόμη της πλατιάς αγκαλιάς. Θέλουμε να κ***σουμε με σεβασμό. Αγαπώ την πατρίδα μου, αγαπώ το κόμμα μου και μάχομαι γι' αυτό. Αισθάνομαι πάντα ότι είμαι νέα δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του κολοκοτρώνι. Το θέμα δεν είναι ότι το αισθάνε το ίδιος. Νομίζω ότι το αισθανόμαστε όλοι εμεί και αυτό είναι ακόμη πιο θετικό μέσα σε όλα αυτά. Τα πάρα πολύ ωραία που συμβαίνουν γύρω τριγύρω στην Ευρώπη εντό στην Ελλάδα ή οπουδήποτε. Αλλού με την Τρόικα πάλι να έχει έρθει να δίνει εντολές και τους άλλους, όλους τους υπόλοιπου να δίνουν μάχη. Θα το ακούσουμε αυτό σε λίγο από την Τρέμι. Ε, μήνυμα εδώ μια Ακροάτρια. Χθε, τέτοια ώρα, είχαμε βγάλει τον πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλων, τον Σωτήρ Πουλικόγιαννή, και μα έλεγε για το τι ακριβώ κάνει εκεί το Συνδικάτο. Που είχε πάει, στο σπίτι, είχε πάει για το σπίτι ενό ανέργου, είχε πάει στην εφορία να αποτρέψει την κατάσχεση και σήμερα θα πήγαιναν και στη ΔΕΗ γιατί του έχει κόψει για αρκετού μήνε και το ρεύμα. Η ΔΕΗ στο πέραμα, όλα αυτά. Και στέλνει μήνυμα εδώ Ακροάτρια και λέει πείτε ότι ο πληστηριασμό του σπιτιού του ανέργου στο πέραμα, για τον οποίο λέγατε χθε πάγωσε. Μετά την παρέμβαση του Συνδικάτου Μετάλλου. Επίση η ΔΕΗ ξανασυνέδεσε το ρεύμα στο σπίτι του μετά από μήνε. Και συμπληρώνει το σχολείο τη, το οποίο το συνυπογράφουμε, γιατί υπάρχει και άλλο δρόμο, αυτό τη οργανωμένη δράση, πάντα τέτοια έβα. Όντω, πάντα τέτοια. Είναι ο μόνο δρόμο. Εδώ που έχουμε έρθει, δεν υπάρχει καμία άλλη πιθανότητα να σωθεί κανεί. Όποιο κάθεται μόνο, κλαίει τη μοίρα του ή κάνει οτιδήποτε άλλο, ή ότι έτσι θα λύσει κάτι, νομίζω είναι πολύ μακριά η μόνη πιθανότητα, η μόνη πιθανότητα είναι αυτό ακριβώ. Οργανωμένα με αυτού του φορεί που υπάρχουν, του θέλουμε καλύτερου, ναι, δεν του θέλουμε αποστεωμένου, ναι, δεν του θέλουμε γραφειό ναι, αλλά με την παρουσία κόσμου, όλοι αυτοί οι φορεί μπορούν να ζωντανέψουν αρκετοί είναι ζωντανοί, μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ζωντανοί και να καταφέρουν πράγματα σήμερα τώρα, όχι αύριο, όταν και όποτε και τα λοιπά, επειδή υπάρχει μια πολύ ωραία φιλολογία, ότι πολλοί αγωνίζονται για το μέλλον, για το. Τη δευτέρα παρουσία ή την τρίτη παρουσία. Όχι, σήμερα μπορεί να καταφέρουμε κάτι πάρα πολύ απλό, όπω αυτά που γίνονται. Εμεί είμαστε εδώ για να τα παρουσιάζουμε σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη θα δούμε, θα ανέβουμε σε κανένα πυλό να συνδέουμε κι εμεί ρεύματα. Νομίζω δεν θα χρειαστεί, γιατί έχουμε συνεπεί πολιτικού και αυτό είναι το ζητούμενο. Θα ακούσουμε έναν τώρα στην τύχη. Διαλέξαμε. Φώτη είναι το μικρό του. Ό,τι κάναμε την τελευταία εβδομάδα είναι σε πλήρη, σε ευθεία αντιστοίχηση με τι προγραμματικέ δεσμεύσει μα. Ό,τι ακριβώς λέγαμε τότε, τα ίδια μέχρι κεραίας λέμε και τώρα. Απόλυες, ένα τρακάρισμα, ένα αυτοκίνητο, μια βιτρίνα και ένα γατή μετά από αυτά που είπε ο κύριο Κουβέλης, γιατί τον ακούσαμε εδώ σε ένα μήνυμα αλήθεια διαγγελματάκι περί και νομίζω έχει κάθε δικαίωμα αυτό τη Κουβέλης να μιλάει για συνέπεια γιατί στο λεξικό και οπουδήποτε αλλού στο λίμα συνέπεια βρίσκεται αμέσως μετά το όνομά του και το κόμμα του. Τι είπε αυτός ο σαμαρά στο συνέδριο. Έλα το... μωρέ ότι για να πει άρρωστος ήταν ο άνθρωπος, το καταλαβαίνουμε. Μίλαγε η Γαστρίτιδα. Η Ευρωάκου Τικουφό είπε ότι, αυτή και το, ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ διόρισαν όλους τους κομμουνιστές. Στο Μουσείο της Ακρόπολης όλοι οι κομμουνιστές είναι και εκεί πέρα. Θεωρείτον, που... το, αυτό του κομμουνιστή Τι πρόβλημα έχεις εσύ τώρα. Ρε Χριστός και Παναγιάτου, να δούμε, να τελείωσε. Ναι. Γεια σα Έλα καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα για μένα το καινούριο site. Ποιο site. Έλα το καινούριο. Να το... τα ακούω παιδί μου πες το. Το ελληνοφρένια FM τελεία Έτσι. Μ' αρέσεις. Όλα καλά. Όλα καλά. Να σου πω. Είμαι λίγο στεναχωρημένος για το Σαμαρά. Γιατί ρε φίλε. Πού είναι άρρωστος μωρέ. Ε. Συνόμα νόμιζε κάποιος ότι ο Σαμαράς είναι καλά. Ε. Κοίτα να σου πω και κάτι. Η είδηση είναι ότι ο ήταν <laughs> Όχι ρε, πήρε τεπον. Να σου πω. Τίποτα, εγώ θα σου πω. Νομίζω ότι κόλλησε κάποιο μικρόβιο, έχει γαστρίτιδα και αυτά. Απ' τις κατάρες είναι. Ναι. Έτσι θα πάει από εδώ και πέρα. Απ' την πρώτη μέρα που ανέλαβε, έτσι τον πάει. Ε, κα, Απ' τις ναι, κατάρες είναι, δεν θέλω να συναφορήσω. Ρε φίλε, στείλει του βιταμίνα Τσέ. Αποστολάκι, έλα. Άμα ρε τρελέα, αγόρι 5 μέρες έχω να σα Έλα ρε φίλε, γιατί έτσι, έτσι είπαμε. Όχι, όχι, πήγα να κάνω κάνα μπάνιο σαντορίνη, φίλε, και μου άρχισε τα παλαβά, έχω σπίτι εκεί, γνωστό και κάθισα. Άσε τώρα Α, και έχει σπίτι γνωστό, ποιο ξέρει με, τι πήγε εκεί πέρα, με το σκαφάκι. Όχι ρε σκαφάκι, ρε 37,5 ευρώ, 37,5 ευρώ, δε μα λέει. βάζει ο φίλο να πληρώνετε και στο σκάφο που έχει μπλέξει, κακόμοιρο παιδί. Άσε ρε να, ρε να μην ξεκουράσω λίγο το δεξί, το νόμο. Με πονάει από τι ρίψει. Και ο κι τίποτα με τον αριστερό αριθ και καλό σημάδι. Από την άλλη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχουν βαλτίνα με τρελάνο τα ραδιόφωνα και ο αδερφό μου που μου το είπε το Σάββατο το απόγευμα ή έχουμε υπουργό υγεία στον Άδωνη. Τον Άδωνη, το Γεωργιάδη. Ναι, ναι, τον Άδωνη, το Γεωργιάδη. Αυτόν έχουμε. Έλα, σου πούμε και μια λέμε για Άδωνη, για τον αντίκτυπο του. Τι είπαμε κατ' μ... πριν ένα μήνα. Καλά που υπήρχαν οι αστυνομικοί να σκοτώσουν του αντάρτε επάνω στα βουνά για να μην είχαμε κομμουνισμό. Δεν έχει δει πιο ανιστόρητο ιστορικό. Μιλάμε ο τύπο, Έλα σου πω και το γουρυλωτό παιδί είναι υπουργός. Και το γουρυλωτό παιδί. Ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή. Απέλυσε δημοσίου στο γουρυλωτό παιδί. όχι πελάτης. Οχ. Έλα φίλε όχ πελάτης. Άρπατον, άρπατον από το Σβέρκο. Έλα γεια, σ' αφήνω, σ' αφήνω. για το έλα γεια, έλα, γεια. Έλα πολλά γεια χθέδρα Ευχαριστώ, έλα, έλα γεια. Περιστώ, έλα, γεια. Έλα, ρε, τι έγινε. Έλα, καλά. Δεν μου λε, ρε, φίλε. Εγώ προτού πάρω το ταξί. να αρχιστή σε μηχανήματα. Αν πάω στο Τι στο ήσουν ναι, μηχανήματα? Ε, ρε, σε μηχανήματα. Χειριστή, δε. Σε μηχανήματα. Τι μηχανήματα, παιδί μου. Ποιο σου έδωσε ένα έβαια, χειρισμό. Έβαια, Άκουσε, το ξέρανε. Εντάξει, να τελειώσω λίγο. Τι να τελειώσω, παιδί μου, άρχισε. Αν πάω στον έφορα και του βάλω την πορτόζα στον κόπο. Και μετά του πω δεν ξέρω τίποτα, η δουλειά μου είναι από μαφό στο δικαστήριο. Μπορεί. Έτσι, γιατί γι' αυτό δεν ξέρω τίποτα. Α, μ' αρέσει που θα πα τον έφορα. Κατευθείαν στην καρδιά, Ζωάν. Τώρα ρωτά τη μηχανήματα, ρε, τ Τι τσάπε, μπορεί που να κάνει τσάπα. <χι> Ο μόνο <χι> λόγο που θα χρησιμοποιήσει τσάπα είναι για να ταξίνει. Επειδή η τσουγκρά να αφήνει κενά. <χι> Τεμπελαριό, <χι> τσάδι άλλο από το χάμο. Τι <χι> να σε έχει, έχει. Έλα τώρα, <χι> έλα, <χι> γεια. <χι> Αρκετά σε ανέκτηκα. Τι <χι> θα γίνει με αυτόν τον άνδρα, Για πώ θα την προβλέψει τελικά, Τι άλλο θα κάνει αυτόν Τι άλλο θα κάνει, Ακόμα δεν ξεκίνησε. Ακόμα δεν κλείσαν τα νοσοκομεία. Πα καλά, τι, τι άλλο κάνει. Έχει να κάνει. <χι> τα χάζες, ε. δεν το περίμενε. Κι όμω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ο Αποστολής. Ναι. Ας τη Θεσσαλονίκη μου πέρω. Γεια σου κούκλα μου, την κούκλα μου την αγάπη μου. <laughs> Είμαι ένα φανές αγαρή. Πότε... Τι, τι, τι, τι με ένα στρανές αγαρί ας, ε, πόντια ας Θεσσαλονίκη και πήρα να λέγωσε στην μου για την εορτή ο Θεόν πολύχρονο σιλόχρονο να εφτάει τι είναι αυτά κυρία μου δεν καταλαβαίνω χρειάζομαι άδωνη για να σα καταλάβω ε, και δεν τον έχω εύκαιρο ε, έχει να δικήσει την υγεία πολύχρονο εντάξει αυτό όλο αυτό για να μου πείτε πολύχρονο αυτό το καταλαβαίνω πείτε από την αρχή να τελειώνουμε με Ιαν Αー, το πόντο μου μέσα <σχεσίδε> τι, <σχεσίδε> τι θ Είδαμε και τα δώσαμε και για τα βιβλία με τη Real News τα παγορευμένα. Μάθανε όλοι. Ορπατή, πουλό, πόντε. Το μου, μέσα φτάνει, δεν αντέχω. Γρήγορα καταλαβαίνω. Χίλιε φορέ να ακούω τι του Βενιζέλου. <Κι> και εκεί δεν καταλαβαίνω, <Κι> αλλά ξέρω τι μεσώνει. Κάτι γίνεται. <Κι> Και πάντα ότι είμαι νέα δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Εμείς όλοι είμαστε παιδιά του Κολοκοτρώνη, αδέλφια δηλαδή με τον Πολίδορε, έχουμε λάβει, αναλάβει, πάρει μια πρωτοβουλία για ελεύθερη ραδιοφωνία και τηλεόραση κυκλοφόρηση στο ίντερνετ, αν έχετε δει, κάποιοι άνθρωποι του τόπου αυτού, καθαροί Έλληνε, φαντάζομαι, που την υπογράφουμε. Ε, έτσι, δύο λόγια από το κείμενο. θα σα το διαβάσουμε όλοι. Είναι με αφορμή την ΕΡΤ, επειδή η μάχη τη ΕΡΤ, την οποία δίνουν οι εργαζόμενοι τη και χιλιάδε πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τόσε μέρε τώρα, συγκλονίζει την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. Επειδή η δημιουργία μια ΙΕΝΕΔ τη σύγχρονη εποχή είναι ένα ακόμη βήμα προ την πολιτική, πολιτιστική βαρβαρότητα και τη μονοφωνική μεταφορά των πληροφοριών και ειδήσεων, επειδή θέλουμε μια πραγματικά δημόσια ραδιοτηλεόραση. Δημοκρατική, πλουραλιστική, δημιουργική, ανοιχτή στην κοινωνία και με έλεγχο των εργαζομένων, των ανθρώπων του πολιτισμού και των κοινωνικών φορέων, επειδή το σχέδιο φραγή τη ΣΕΡΤ ακολουθείται από ανάλογα σχέδια στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, τι εργασιακέ σχέσει και τα δημοκρατικά δικαιώματα. Όλοι εμεί που υπογράφουμε, θα σα πω κάποια ονόματα σε λίγο, πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε πανεπιστημιακού ανθρώπου τη τέχνη και τη ενημέρωση και εργαζόμενου τη ΣΕΡΤ σε μια συγκέντρωση συζήτηση. Την Τετάρτη, αύριο, 3 Ιουλίου, στι 7 μου μπροστά από την είσοδο του κτηρίου τη ΕΡΤΣ, στην οποία θα συζητηθούν οι πρωτοβουλίε για τη δημιουργία ενό δικτύου συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων, τη συνάντηση των μέχρι τώρα κινήσεων, την κλιμάκωση τη δράση, την προοπτική και του μελλοντικού δρόμου του αγώνα. Για μια ελεύθερη ραδιοφωνία τηλεόραση, για ελεύθερη ενημέρωση, για ελεύθερο πολιτισμό, για την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών από την κερδοσκοπική λέλαπα. Ενδεικτικά κάποια ονόματα. Μιχαλακόπουλο Γιώργο, υθοποιό, Μάροδούκα συγγραφέα, Αγλαία Κηρίτσι, δημοσιογράφου Έρθ. Γιάννη Μαίστρο, Καθηγητή Εμουργού, πολυτεχνείο, Κόστρα Αρβανή τη Δημοσιογράφο, Γιάννη Αγγελάκα Συνθέτει, Ιωάννα Καριστιάνη συγγραφέα, Γιώργο Αγιρόπουλο, δημοσιογράφο, κόστα Βαξεβάνη δημοσιογράφω, Κάτια Γέρου, ήθο, Λεονίδα Βαρδαρό, σκηνοθέτη ηθοποιό, Θέα Βασιλιά, δημοσιογράφο, Γιώργο Μητρόπουλο, ραδιοφωνικό Παραγωγό Έρα, Σπήρο Γραμόδο, Συνθέτη. Παντελή Δεντάκης, Ιθοποιό, Νίκος Ζούδιαρης, Συνθέτη, θυμίο Καλαμούκη, δημοσιογράφο λέει. Δημήτρη Καλιαμπάκο, καθηγητή Πολυτεχνείου. Κυριάκο Κατζουράκη, ζωγράφο, ομότιμο καθηγητή Απιθίτα. Λίντα Ζαφυροπούλου, ραδιοφωνικό παραγωγό Σέρα. Λαμπρίδη Αλέξανδρο Εδικό τη ζωή. Όλγαμοσχολή του, Μοσκοχωρή του, Δικηγόρο, Θεατρικό Κριτικό, Δανάνο και το Πούλου Μουσικό Στοπίο, το Μαίσπαϊωάντα τη Σέρτ στο Παρίσι. τελειώνουν τα ονόματα. Πέτρο Παπακοσταντίνου Δημοσιογράφω, Γιώργο Πληο, Καθηγητή Πανεπιστημίου, Θέση Καμνάκη Δημοσιογράφω, Διονίτ Τζακίνη, Συνθέτει. Άρισκαφάνου Δημοσιογράφου, Πεπεριστοπούλου Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Γιάνκο Αντριάτη, Καθηγήτή Πανεπιστημίου, Θοδώ τη Πελεγρίνη, Πανεπιστημίου Αθηνών και Μηριτό Ρίγουρ Αύριο λοιπόν 7 η ώρα, καλούμε στην, έξω από την ΕΡΤ, 7 μου το απογευματάκι εκεί στα σκαλιά. Μέχρι να έρθει όμω αυτή η ελεύθερη ραδιοφωνία τηλεόραση, θα ακούμε την άλλη τηλεόραση που επίση είναι ελεύθερη. Όλγα τρέμει εδώ, σε ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Την πρώτη μάχη με του επικεφαλεί τη Τρόικα έδωσε το απόγευμα το οικονομικό επιτελείο. Την πρώτη μάχη με του επικεφαλεί τη Τρόικα. <Και> πολύ καλό! Το άλλο με το τωτό, το, το, το ξέρετε! Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να ζητηθούν νέα μέτρα. Η κρίσιμη συνάντηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και η ελληνική πλευρά παρέθεσε εναλλακτικέ λύσει για να καλυφθεί η μαύρη τρύπα των δύο δι και του χρόνου σε ταμεία, εοποιή και φορολογικά έσοδα. Η σάτυρα στα καλύτερά τη με το καλημέρα, με το που έσκασε το σήμα του Δελτίου. Κατευθείαν η μάχη τη κυβέρνηση και του κλιμακείου για να μην παρθούν άλλα μέτρα. Το ανέκδοτο. Αμέσω, αμέσω, ούτε είχαμε συνηθίσει με το χέρι στο τηλεκοντρόλ. Τα είχαμε συνηθίσει το πρώτο δεκάλεπτο, όχι κατευθείαν με το καλημέρα. Λίγο μετά, αφού αναπτύχθηκαν όλα τα θέματα εκεί και είπε και ο να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι, τι στοιχίζει άλλωστε. Κάθε κάποιο σε μια δερμάτινη πολυθρόνη και λέει από πάνω, κάθε βράδυ στι 8, ποιοι πρέπει να απολυθούν. Με το χέρι δείχνει, χωρί κουκούλαν η αλήθεια, και στιγματίζει ανθρώπου, κατηγορίε που πρέπει να απολυθούν για να είναι ένα πιο ευέλικτο δημόσιο, για να εξυπηρετεί τα αφεντικά αυτού που λέει να απολυθούν. Η δημόσια υπάλληλοι, είχε ηχοί ή πάλι. Λίγο πιο μετά με αφορμή όλο αυτό το σκηνικό των πρακτόρων ηλικίων που η Αμερική παρακολουθούσε, τους πάντες σαν ταινία του ψυχρού πολέμου, σαν στιγμή του ψυχρού πολέμου, η Όλγα Τρέμι επίσης μας είπε. Η κυρία Μέρκελ ήταν στο στόχαστρο των αμερικανικών κοριών και αυτό εξηγεί και την οργή της καγελαρίας και την έκπληξή της από την αποκάλυψη αυτού του πράγματος. Πρώτη φορά η Μέρκελ δεν ήξερε καθόλου ότι ένας ένα παρακολουθεί τον άλλον. Ότι υπάρχει ένα σωρό κατασκοπία μεταξύ των συμμάχων και εξέφρασε και οργή. Έπεσε από τα σύννεφα. Ειδικά η Μέρκελ έπεσε από τα σύννεφα με όλα αυτά που έχουμε παρακολουθήσει κατά καιρού, με τα δίκτυα τη Siemens, στα πολύ ωραία που τα έχουμε εδώ, με το πώ φυγάδευσαν τον Χριστοφοράκο. Με αγνέ δηλαδή προθέσει, δεν μπορούν στην εκεί Καγκελαρία και στι άλλε πρωτεύουσε, στα κυβερνητικά κτίρια, είναι τόσο αγνή. Που όταν ακούνε οτιδήποτε έχει σχέση με παρακολούθηση, του πιάνει κάτι και δεν έχουν και τα δικά μα νοσοκομεία και τη δική μα παροχή υγεία για να πάνε οι άνθρωποι να γίνουν καλύτερα. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με πάρα πολλέ δράσει για το όφελο των Ελλήνων πολιτών σε αυτέ τι εποχέ κρίση. Θα τι παρουσιάζουμε μία-μία και θα δείτε πολύ γρήγορα πώ από την εφαρμογή του η υγεία των πολιτών θα προστατεύεται κατά πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Μια Μόλις ακούσαμε και αυτό ότι η υγεία γίνεται καλύτερη επειδή πηγαίνει ο εκεί και επειδή από ό,τι φαίνεται θα κλείσουν μερικά από αυτά τα κτίρια ή φορείς που παρέχουν την υγεία έτσι όπως την παρήχανε μέχρι τώρα. Μπρος. Α, δεν θέλω να με βγάλω στο μέρα. Θέλω μόνο να μου πει το site ακριβώ το καινούριο για να μπω γιατί δεν μπορώ. Ελληνοφρένια εφ.μ. περίπτευρε τη... ένα ένα δακ. Τι δα... να περιμένω, το ελληνοφρένια το ξέρει. Ναι, αλλά πώ είναι, με double L και μετά τι είναι A, ή I, Ι. Y. Με I, καλά. I. Εψιλον. double L. Ναι. I. Νη, όμικρον. Ναι, φι. Φι, ρο, εψιλον. Ναι. Εψιλον, Ι. Α. Εφεν. ξέρει, φι, μη. Εύρε. Τελεία τζιάρ. Δεν μπαίνει μέσα όμω αυτό. Άι, Μαρι, μέσα εγώ δεν την Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ε! Κι εγώ δεν το ξέρω αυτό που μου λεφί, μου φαίνεται ύπτο. Εσύ, έχει διαβατήριο. Μπορεί. Έλα, Μασολημού. Έλα. Ρε, τι πει κουραβομηχανή ο Πάγκαλο, ότι αν βγει ο Τσίπρας με τον καμένο πρέπει να αυτοξωνήσουμε όλοι. Ναι, α ξεκινήσει ο Πάγκαλο και το βλέπουμε κι εμεί. Κοίταξε να σου πει άλλο, αυτό είναι ένα τρομακτικό κίνητρο για να ψηφίσει ο κόσμο Τσίπρα και καμένο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια, δεν μου άρεσε αυτό που είπε ο στρατούλη Άδρα για το πόσοι έχουν αυτοξωνήσει πλέον πολιτικοί του Πάγκαλου. Δεν τα κανένα του πει του κυρίου Πάγκαλο ότι αν βγουν ο Τσίπρα με τον καμένο και κάνουν αυτά που λένε, ο θα γκρεμά, αλλά, φυλακή. Γεια σου είναι η αποστολή μου, ο ταξιτής, ο γεροδεμένο είμαι. Ο γεροδεμένος... ναι, ναι, ναι άμα το σπάσουμε στα δύο, τι είσαι, είναι, μια τρελή τριά δεμένη. Είναι δεμένο γεροδεμένο. Γιατί μα έχετε ζαλίσει τόσε μέρε τα με την ΕΡΤ. Παίζουμε ένα τέτοιο θέμα. Όλοι τη... δεν την γούσταρε κανένα, δεν την κοίταγε κανένα. Γιατί μα πάκετε ζαλίσει τα Παίζουμε το παιχνιδάκι μα. Ναι, να σου πω... Εμεί βάλαμε υποθήκη το σπίτι μα και δεν διοριστήκαμε από κανέναν και πήραμε την άδεια 180.000 ευρώ και αυτά τα πουθενά. Και όταν κάναμε απεργία γιατί ο ραγκού πήγε να μα πάρει τα σπίτια, αυτοί ήταν όλοι εναντίον μας. Χαίστηκα για ε, τώρα, μα. Χαίστηκα γαλήνια. Ε τώρα, άμα ήταν εναντίον σα, τελείωσε φίλε, τελείωσε. Να μην είστε κι εσεί μα... που, Άντε, ρε, μα... που μα... να μην βρεθεί παπά να σα κλάψει. Κλάει γαλήνια, τρε μακά. το βιάλα το... από τον χάμο, θα μιλήσετε κιόλα. Σταβούρι, μακά, μα... πώ τα παίρνε μακά. Τόσο καιρό δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Ναι, σας είδα και εσάς. 3.50 η ελάχιστη καταβολή. Α, είστε ότοι άλλο από εδώ πέρα. Α, είστε άλλο μωρί Λούγκρανα. Θα σε πετύχω πουθενά, μωρέ. δεν θα σε πετύχω. Θα σε πετύχω πουθενά. Πού θα πάει. Έλα, αυτό λέω και εγώ. Δεν θα με πετύχει, Ψάχνω, μπαίνω στο ταξί στην τύχη. Έλα κολοπεδο ρέκει στο γλάδι του κερατά, εκατό φορέ για να το σκώσει. Πώσε ήθελε. Δεν μου λε, Παίρνει ο, ο Βασίλης. μιλάτε, λέτε διάφορα, λέτε για το ψάρεμα. Πάντα στο ψάρεμα. Λες, δεν μου έρευνε. Δε και του λες υπάρχει ένα ωραίο τύπο έτσι τη ηλικία σου μεσίλικα, που θα ασχοληθεί μαζί σου, θα σημαίνει να σαρεύεις, μόνο που θα προσέχει τα νότα σου γιατί είναι ο Όχι απλά πήθηκο Και άσχημο Και άσχημο Μία γειτόνισσα μπήκα σε άλλο δωμάτιο για να μην ακούγεται δίπλα τάρα αλλά ωραία Κολλαβού, βιζαρού Κάτι, λέγαμε και μου λέει είσαι όμως αρενοπός Βλάτε οι γυναίκε δεν τρελέ. ε Ναι, άμα αφού σε είπα αρενοπό, τι είναι, νορμάλ, τρελή είναι Άμα με δει, θα απίσ... πει δεν είναι δυνατόν Δεν θέλω, φοβάμαι τόσο αρενοπότητα Γεια σου Τολίν Γεια Αφού Συνεχίζουμε να είμαστε πλήρωτε, τίποτα δεν συνέβη. τίποτα. Πού είστε πλήρωτε, Αγνό, αγνό, αγνό. Αγνό, αγνό. Καλά κάντε, φίλε, καλά κάντε. Έχουμε συνηθίσει μόνο, εντάξει. Δεν είναι θέμα συνήθεια, είναι ότι το χρήμα φέρνει στεναχώρια. Κάτι άλλο δεν θέλω να σε αποτολίσω. δούριο ύπο. Κατάργηση του καπιταλισμού από μέσα. Ναι, ναι, ναι. Ποιο Τώρα... είναι το όργανο του καπιταλισμού, το χρήμα. Λοιπόν, καταργούμε το χρήμα, καταργεί το καπιταλισμό. Συμφωνώ απόλυτα γι' αυτό και όπω βλέπει, είναι πολύ καλά στην ηλικία μου. Στην ψυχολογικά είμαι ανεπαρμένο. Έτσι. Μα μένει βέβαια και ο φασισμό, αλλά έτσι κι αλλιώ υποπόδιο είναι του καπιταλισμού. Ε, μαζί με τον καπιταλισμό αφήγει και αυτό. Έτσι, μπράβο. Ακούω τώρα τελευταία, τους λες, και λευτέ του βουλευτέ, λε και του έχουμε δώσει άφηση αμαρτιών και μιλάνε όπω μιλούσαν πριν το μνημόνιο. Ξέρω εγώ, σαν να ξεχάσουν αυτά που έχουν κάνει, πώ έχουμε φτάσει εδώ. Μήπω ζουν στην Ελλάδα, μήπω πραγματικά πρέπει να, να αρχίσουμε το σοβαράμε πολύ άσχημα. Πάντω Ότι δεν δώσαμε να άφησε μαρτιών αυτά τα μαχάρια όλα και πέρα. Να το ξέρεις. Επειδή η υγεία πάει πάρα πολύ καλά. Σήμερα το βράδυ έχουμε συγκέντρωση στην ομόνια για την πολυκλινική η οποία κλείνει, ξέρετε. Οι εργαζόμενοι λοιπόν, 7 μου, μου στην πολυκλινική και συναυλία 8 η ώρα στην Ομόνια τη καιλιό η πολυκλινική βρίσκεται ακριβώ στην ομόνια. Το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε είναι από την Αντιφασιστική συλλογή που βγάζουμε του κολεκίνα. Τίτλο του τραγουδιού Φασισμό. Το όνομα του γκρουπ είναι Χρονίρ, από Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση αύριο στην έρκει η συζήτηση είναι 7 η ώρα έξω από το στασκαλιάκι, τα γνωστά του ραδιομεγάρου ή του ραδιοσταθμού όπως λέει και ο Λαζαρίδης. Αύριο το απόγευμα στις 7. Το... Στις 7. Και βεβαίως το όνομα του site, το νέο όνομα του site της Ελληνοφρενίας είναι ελληνοφρενια.fm.gr Αλλάξαμε και σας περιμένουμε. Την η Χρονήρ, με τίτλο Ο Φασισμό στο τραγούδι. Θα μπει στη συλλογή η οποία βγαίνει εντό των ημερών. Έτσι θέλουμε να σα πούμε για σήμερα. Βεβαίω έχουμε και λαό. Τα υπόλοιπα αύριο την ίδια όπω πάντα. ώρα αμέσω μετά Γιάννη Παπαδόπουλο και Μαγκαζίνο. Γεια σα. Βέβαια είναι ο μαγαζίνο, ε, ε, ε, ε, Ναι. Τρία λεπέ Ναι. Το ξέρω, θέλω να τα ακούω. Να σου πω, εκτό τα μπάνια τώρα το καλοκαίρι, ξέρει τι άλλο γίνεται. Τι άλλο. Μεταγραφέ. Δεν πιστεύω να κάνουμε την πελώνα στο ράδιο δεξιά αριστερά και να μην σε βρίσκουμε το Σεπτέμβριο κανόνισε ε? γιατί την Ελληνοφρένια την ακούμε και το απόγευμα επανάληψη και γελάμε πάλι εντάξει εκτός όλα όλα τα <Σε>, πράγματα. θέλω να σας πω ένα ανέκδοτο <Σε, Σε, σχυλί> στη βουλή φέρανε νομοσχέδιο ου κλέψει. την πρώτη μια συζήτηση συζήτησης 32 διορθώσεις αυτό έλα <Σε>, ρε μπεζενή μπε, τι κάνεις? Μπεμπεζενή δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλο ο πιο χιλιά <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> ο αντιπρόεδρο. Ναι, ναι. Βάλε λίγο, Δήμητρα, έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Ο Βακέρη ο Φενιζέλο είναι μία πρόταση δική μου που <ΣΣ> ήταν τότε, <ΣΣ> <ΣΣ> συζητώντα με τη Μελίνα που έλεγε Μπεμπεζενή. Μουαου. <ΣΣ> Μπεμπεζενή, ένα ιδιοφιέ μωρό που <ΣΣ> <ΣΣ> <ΣΣ> χαρακτήρισε. Γουστάρι, Δήμητρα, ε. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, να σου εξομολογηθώ. Λέγε, έλεγε. Κοίταγα τι παλιέ φωτογραφίε από την Αυριανή. Ναι. Ωραία. Ναι. Εντάξει, τώρα είμαι άρρωστο που φτιάχτηκα. Εντάξει, είναι παιδί μου, Εντάξει, η γυναίκα ήταν πολύ μπροστά. Είμαι Ή με σαββούρο τέτοιο. Ήταν ανώμαλο. Ή είμαι ανώμαλο με το πουδό, φυζί, τρελαίνομαι. Δεν ξέρω. Τέλο πάντων, δεν ξέρω. Ένιωθα την ανάγκη να το μοιραστώ. Πε μου. Τέλο πάντων, ακούω εδώ τον κύριο από το πέρα, Κοίταξε, ρε δι, όπω λένε κάτι ζώα ψηφοφόροι εδώ πέρα. Ντα δημοκρατία και Πασόκ. Στο εξωτερικό όλα τα σπίτια είναι κυριανικιασμένα. Θα πάρουν του ανθρώπου το σπίτι και μετά θα του ξανανικιάσουν οι γερμανικέ εταιρείε με 300-400-500 ευρώ και όλα θα είναι μια χαρά. Και πρόσεξε, ρε δι. Στι εταιρείε θα κάνουν και φοροαπαλλαγή βέβαια. Κατάλαβε γιατί θα έχουν έξοδα. Εκεί καταντήσαμε. Αποσύλλε. Ράφα, θέλω να μου για μια απορία. Να λύσω. Αυτή η Ελένη Λουκάρεφλι, γιατί να έχει κάθε χρόνο στο Southend Sprite. Τι νοεί εμφανίζεται, πάει εκεί που φαντάζομαι με εικόνε και τέτοια του λέει αμαρτωλού. Ναι, πάει με τι εικόνε, πάει με τι εικόνε, φωνάζει ανθρώπου. Ο Θεό θα μα σώσει, ο Χριστό θα μα σώσει. Στην Αθήνα είναι η Λουκά που το κάνει αυτό, στη Θεσσαλονίκη ο άνθιμο. Ποιο είναι, πιο σούργε, το διάλεξε. Εν τω μεταξύ άμα δει, πάει εκεί πέρα και κόσμο την την ευγεία. Φέβγαζε και φωτογραφίε μαζί τη, ποιο νούμερο πια. Ε, με τη Λουκά δεν ξέρω, πάντως θα το έκανα και εγώ αυτό με τον άνθιμο, αν ήμουν πάνω Ναι, <laughs> τώρα, sorry. Δηλαδή να πα τώρα σε Gay Pride και να σου προκύψει drug show, δεν το βρίσκει κάθε μέρα. Παρακαλώ. Γεια σου Αποστόλη! Γεια σου Πεσά μου! Τι κάνεις! Τ' ακούω! Το είχα γράψει εγώ ότι θα είσαι μέσα στο αντιφασιστικό CD με το γραμμένο, αλλά δεν με πίστευσε κανείς. Δεν ξέρανε, μπράβο, είσαι πολύ in front, μπροστά δηλαδή. Και το είχα γράψει και μετά τι τα Χριστούγεννα που είχε βγει στην εκπομπή με τη Φριτζίλα. Ότι μπαίνει στο στο στούντιο για ηχογράφηση. Έτσι, έτσι. Και στη συλλογή θα είναι και η Φριτζίλα και ο γραμμένο και εγώ, κατάλαβε? Ναι, ναι, το ακούσαμε. σουνα πολύ προ. Εσύ τα έγραψε, σε γράψανε όμω. Κάη, right, το έγραψα. Κάτι ακόμα θέλω να σου πω, γιατί βλέπω τώρα κάτι πολυτιλίκια μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Δημάρ. Το στήριζα, θα το βάλω, θα, θα το ψηφίσω χωρί να τον πολυπιστεύω. Αλλά θα θυμίσω μια κουβέντα. Καταρχήν για μένα, τα άτομα τη Δημάρ πρέπει να δικαστούν όπως θα δικαστούν για αυτοί του Πασόκ και τη Νέα Υποτίθεται από μια σωστή μετά ελληνική. Θέλω να θυμίσω μια κουβέντα. Ε, ήταν σε ένα Ξέρει τα δικά του και ενώ προσπαθούν να ρίξουν το τι γίνεται σήμερα που ξεπουλείται η Ελλάδα, και αυτά να είναι ο Μαργαρίτη και να έχει πιάσει κουβέντα για τον Σαλλινισμό. Να του έξερε δηλαδή, εδώ να πουλείται η Ελλάδα και αυτό εδώ είναι για τον Σαλλινισμό, και τι έχετε να πείτε για τον Σαλλινισμό, και τι έκανε ο Στάλιν, και τα είχε πάρει ο Λαβαζάνη και εγώ του την έλεγε, πάρει και πάρει κι άλλο από τον Κουκουέ. Και πετάγεται αυτό που ήταν τον Καμένο, νομίζω πρέπει να ήταν η Ραχίλη Μακρύ, και λέει καλά είστε σοβαροί, εδώ ξεπουλείται η Ελλάδα, και εσεί που προσπαθήσετε θα λύσετε τώρα τα προβλήματα τη αριστερά και του Στάλιν. Άτομα είναι στη Δημάρη, αυτό ΣΥΡΙΖΑ. Αν θέλουν να πάει καλά, πρέπει να κόψει κάθε επαφή μαζί τους.